you Σε δεκαετία, σε δεκαετία, che lei posso che rostiti la la και μια χαρά la la la la la la la να το Κυρία μου και κυρία μου, η καλοκαιρινή Αναστόνη, όπως είπαμε, έχει βαρέσει κατά και τους κυβερνικούς αυτοί, βέβαια, μια ζωή Ταϊτζητάει. <ΣΣΣΣΣ> Σου κάνω μια εντύπωση φορές. Ακόμα και ένα ετοιμένος, ξέρω εγώ, στον επαγματικό πόλεμο που τον ξέρω εγώ, αυτά τα οποία έχασε σε μια πόλη, μια περιοχή, μια χώρα. <ΣΣΣ> Εντάξει, σκεύεται το κεφάλι εκεί και του λένε αυτά και αυτά. Η I με συλλαξιούχους, για όλους όσους έχουν από εδώ τα Εκεί, λοιπόν, μάλλον τα παιδιά αυτά θα σου κάνουν κάποια κλίμακα και θα σου λέμε, έχει δώσε, δίκαι μου, που τα βρήκες. Γιατί τα βρήκες. Και θέλεις Εδώ, πρέπει να μένα, βάλω εμείς. Χρουστάς, χρουστάς, χρουστάς. <laughs> δώσε, δώσε, δώσε. Μόλι να το διαβάσει, γιατί είναι, είναι προβλέψιμη λόγω, να το πω έτσι, ανοία. Δεν ξέρω τι υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι όμω προβλέψιμη. Ξέρει τι θα πούνε, ξέρει τι θα κάνουμε. Είναι όμω προβλέψιμη. Οπότε λοιπόν λέει, ε, ε, εκτιμούνται στο μαξί εκεί τα μεγάλα κεφάλια, ότι μόνο μία νέα πλέον είναι. Του αποδείξανε ότι δεν υπάρχει και αναπαρακτική λύση. Οι παρατάξει του σχεδιασμού, οι υπόλοιπε προ τη λένε εκεί, οι συνδεδεμένε, όχι οι η Πασόκ, στη Βουλή, το ποτάμι, όλοι θα ψηφίσουν για μια κυβέρνηση εθνική οκτήνη και θα είναι, λέει, δεν τα si está Μέτρα. Θέλει Ξεκινάει από το δημόσιο φυσικά, το οποίο όπως σας έχουμε μάτα δεν θα το αφήσω στο απειρόβλητο. Γιατί εξάρουμε να το αφήσουμε στο απει... απειρόβλητο όταν μπορεί να ακολουθήσουν τα λαγκέρα τους από εκεί. Και το λέμε δημόσιο εγούμε. Οι έχουν κατηγορηθεί για την ολοκλήρωση, για τα Αυτό είναι να το έχει κάνει η Μονακή τη η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν μην πει πώ θα λειτουργήσει το σύστημα, έλατε. Την αύξηση, <στι> εδώ <στι> έχουμε τα ωραία. Τώρα, την αύξηση του ορίου ηλικία για εκλογές, δηλαδή, πρώτε, τις στα, χρονιά, ή, στα 62 με βάζουν αυτοί η θέμα ότι να εκτός, ε, ε, όσοι ε, ε, κατηγορήθηκαν για φακελάκια ξέρω και δορουδικία και για να το βάζουν επιτακτικά τι τα έχουν δει οι οφθαλμοί τους εκεί μέσα. Τέλος πάντων θέλει τη μοιόση για το επίδομα Παιτέ, θα και διάφορα πολλά τέτοια και άλλα ωραία τρελά αλλά θα λύσει να αυτός θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο you <laughs> She water. I will to the show Φιλάτε από, Σας από που άλλαξε τους ΒΠΑΔΕΣ για να αυτή if a problem Yeah. Σήμερα κυρίως μου την 8.000 γιατροί συνδεδεμένοι με τον «ΕΟΠΗΗΗ» είναι σε αισθησία εργασίας με τα εκατομμύρια ευρώ που του χωστάνε τα τα μία. <σομίως> <σομίως> Οι θα πληρώσουν το «Μάργο», φυσικά, γιατί θα πρέπει να πληρώνουν όλο το ποσοστό των εξετάσεων και των, το ποσό των εξετάσεων. Τελείωσε λεφτιακά ελευθερά ο Γιάννας μας, το χαμόγελο της Κρέστ, ο μας, ο μας. <συλίως> και δεν έχει y yeah, yeah. Ξεκίνησε ένα πόλεμο μεταξύ Γαλλία και Βρετανία για του μετανάστε. Και ένα Γάλλο βουλευτή απειλεί τον Κάμερον ότι θα ανοίξει τα σύνορα στο καλέ και θα μπουκάλουν στη Βρετανία εκατοντάδε χιλιάδε μετανάστε. Άμα είναι ο Κουτζιά. Αυτό ο Κάμερον. Ο Κουτζιά. Λοιπόν, πώ απειλεί ο Κουτζιά τότε που διαπραγματευόταν ο Βαροφάγκη, ναι, κατάλαβε τώρα. <συσχε> ότι θα μαζαπούσουμε του μετανάστε. Λοιπόν, τώρα ο Γάλλο ο βουλευτή, λοιπόν. Και, και ο Χαμγέμπερ, ήταν και πρώην Υπουργός Αργασίας, ναι, βεβαίως. Τόπο του κάμερον κάτσε καλά μεγάλε, γιατί θα σου άνοιξουμε και τα... τα σύνορα και στο καλέ και θα μπουκάρουν μέσα και θα σα φάνε. Αυτά γίνονται, κυρία μου και κυρία μου, διότι, Απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ενώπιση, δεν υπάρχει λογική από τις καρικατούρες οι οποίες κυβερνάνε. Ας περιμένω τον κόσμο από την τιμή, ειδικά την Ευρώπη. Καλός, το φίλο μου ήταν Αντώνη, για το σοσιαλισμό έλεγα εγώ για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι. Από δεν είναι αυτό το είχε πει. Ο παπαντολίδου το είχε πει αυτό. Με το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι. Ο φίλος μας, ο Γιώργης, από τον ΕΜΕΑ ΠΡΕΣ μου λέει οι παρανηθέσεις έχουν ένα κακό, ανοίγουν αριστερό και κλειρούν δεξιά. Βοδοθά, έλεγα, δεξιά. Θα έλεγα ό,τι δεξιά, ολοκληρωτικά, ούτικά θα έλεγα, Του πληρώνω, ξέρεις, το, το ανεβάζω αυτό που έγραψες. <ΣΣΣΣΣ> λοιπόν, ακριβώς ε, έτσι είναι. Και θα ε, ε, είναι ένα άνθρωπο, πιω, μου στήριζει. Ο φίλος, ο Γιώργης, θα το διαβάσω, ο Γιώργης μετά. Δεν έχω τώρα χρόνο αυτή τη στιγμή. Στην διάρκεια της ακούμπησης θα το διαβάσω μετά και θα πάρει το δρόμο του κατάλαβες, φίλε μου. Α... Ο Αντώνης, λοιπόν, μου λέει... στο πολύ για τα μηνύματα όλες τις φίλους. Και μεταξύ, δεν ξέρω αν διαβάσατε το ρεπορτάζ στον τοίχο ότι ο Υπουργός Οικονομικών ζητάει και ο Μερμαράκης υπερ υπουργό Οικονομικών Ευρώπης. Είναι Οικονομικών στην Ελλάδα. το συναδέλφων του κύχου. Από ότι θα διεπιστώσατε mm. κανένα με και κάποιες αλλαγίες την εφημεριβέρα. Mm. το now. στα καλή εργούς, στα που θα, κάνουμε, θα επιτρέπεται να χτίζουν εύκολα σε εκτάσεις αγροτικής γης με τα λύματα που ετοιμάμε ακριβώς τον όρο ε, τεράστια και είχαμε ρωτήσει τότε ποιοι ακριβώς θα μένουν σε αυτά τα δεκαταλήματα ο νόμος έλεγε οι αγρότες και οι εργάτες γης, ποιοι ακριβώς αγρότες και οι εργάτες γης γιατί από ό,τι ξέρουμε, αν πάρουμε στον εκεί γύρω κατοικοί στα χωριά όσοι θέλουν να εργαστούν ως αγρότες και εργάτε γης. Όπως καταλαβαίνονται, είναι αγρότε και εργάτες γης, οι οποίοι μάλλον θα είναι δεν θα, θα πρέπει να έχει στεβάξουν. Οπότε παρουσιάσει, λοιπόν, και αυτό το νόμο. Αλλά όταν αυτού του και αυτά που περνάνε νύχτα στο ελληνικό έχει σημασία και μετά τα μπροστά σου και μετά τα και οι σεβιζιά, οι βουλευτάδες και βγαίνουν και φωνάζουν. Το μεγάλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του νερού. Το είχαμε, εκτός από το ότι έχουμε το ρογορτά στον τρια τρία-τέσσερα χρόνια τους παρουσιάζαμε τους νόμους για το πώς πολλούνται τα νερά, πώς τα νερά δεν είναι νερά αλλά η ενέργεια για να φτιάξουν τους νόμους και τα πήρα χάμπι όταν ξεκίνησα οι διαπραγματεύσει για την πόλη τη Νέη. Καλό φίλο του Χάρη, καλή σου μέρα. Σε χαρακτηρία, λέει η καθηγήτρια, για το άρθρο που έγραψε, ο Χάρη ο φίλο. Mm -hmm. Λοιπόν, Μοντεμόλικα είναι χάρη μου, το ξεχάσουμε το Μοντεμόλικα. Αφού λοιπόν δίνεται σε που ας είμαι αντίήθιος όπως και ένα μάνερ εδώ χάρις να καλά της κατανόησης. Δηλαδή, δεν έχουμε παιδεύει να μας κατανοείτε εγονίζει λουάνι. Ναι, σας κατανοούμε ρε Έλληνες. Τι κατανοούμε όμως. Μας κατανοείτε τελευταία με χαλιά, σας κατανοούμε. Ο Τσίπρα, λοιπόν, κυρίες με τον Αιχελ υπέγραψαν μπορούμε να αναφωνήσουμε όλοι μαζί και να τελειάσουμε ότι η πενθυμερή επίσκεψη Τσίπρα, ξάδερφο Τσίπρα, θα εστραχθεί με μια επιτυχία στη... και έλεξε του δεν είναι όχι, παίζουμε. Και να σας για να συγκινηθείτε κι ότι επίθυνε χαιρετισμό ο ξάδερφο Τσίπρα ότι η υπογραφή μνημονίου κατανόηση στον ενεργειακό τομέα αποτελεί ένα πράγμα βήμα για την ενδυνάμωση τη συνεργασία προς όφελος των δύο λαών. Έτσι με στην ευτυχία και δεν και Ελληνικές, θα του συσφίξουν και, το συσφίξο και δεν και θα γίνει ο κ. Πέτρος Πατούζα θα κάνει με την τη Ευεζουέλα. Από ό,τι μα είπε ο ψάδελφος Τσίπρα. Ψάδελφος Τσίπρα, δεν ξέρω ψωμί. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ξένες με εταιρείες και ξένους είκους για να γράψουν το μνημόνιο που θα επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση στους Έλληνες κυπηκότς. Έτσι λοιπόν τους προσλαμβάνει η κυβέρνηση πινόματο να είχαμε ότι αυτοί με το που σε κοιτάνε χνεώνουν, το, το δευτερόλεπτο, με τα ματιά χνεώνουν. Όπως τώρα φαίνεται λοιπόν υπάρχει Λοιπόν, είναι λογωθείς το δικό μα παιδιά, εντόπια και ξένα, διότι δηλαδή το αφηλώς. Οι δικοί μας οι επιστημονάρες, επιστημονάρες μάλλον, δεν να την κάνουμε δουλειά, παιδιά, παιδιά. Είναι τώρα, στα μπάνια, όπως μας είπε και ο θα σου αυξήσουμε και τον αέμφια. Ναι, όπω τα Για όσου έχουν εκείνη την περιουσία αντικειμενική αξία από μόνο 300.000 ευρώ, θα σου αυξήσουμε 40% για να μπορούν να μειώσουν 40% για όσου έχουν περιουσία μικρότερη από 300.000 ευρώ. Ε, είναι η ώρα, δεν σε βάλε καλά πολύ. <laughs> Κατάλαβε Εσά που έχετε μικρότερη από 300.000 ευρώ, θα σα την μειώσουμε με του άλλου που έχουν μέχρι. Ε, πάνω από το 2000.000 ευρώ θα το ξεναφυσίσω. Μιλάμε δηλαδή, σου πλάγει για δεσμού με 23%, σου πλάγει για μεγάλοτο 13%. Ήρθαμε για 13% όρθιος, 23% καθυστώς. Μπουγάτσα με ζάχαρη άγνοι, 23%, μπουγάτσα με ζάχαρη χοντρί, 13%. El catálogo se quejó Στην τελειδά, Στον λοιπόν, Αυτό είναι η πρόφη 30 χρόνων τα σχέδια του καπιταλιστικής ιστορίας και τελική ανάλυση αυτοί οι οποίοι πρέλουν αυτό που κάνουν στο πνευματιστήριο ξέρω από και είναι να βρέσκουν τέτοια πακέτα θέλοντας να Έτσι ήταν τα πράγματα. Αν σχετάλησε, μιλικαριστές ή όχι, αυτή ήταν η κατάσταση. Και υποχρεύονται όλοι οι Έλληνες να την ε, αποδεχτούν. Ε, Τσίπρας, λοιπόν, υπάρχει συνέντευξη ε, That's sure. cool. Estoy muy cómodo, que que σαφά, για the... yeah, yeah. Σα ευχαριστώ ο Κυρίε και, και κύριοι, δεν ξέρω, γράψτε μου μήνυμα από και του ε, ε, σα προτρέφω προσθέσαμε κι άλλα και συνεργάτη του τηλεφωνικού ιδιότητα, ο, ο οποίο ε, θα σα δίνει ε,